Χριστός Ανέστη. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, αυτή την, την, το Σάββατο, το σημερινό Σάββατο, σταματάμε τα κηρύγματα. Σήμερα. Σήμερα, μάλιστα. Νωρίς. Είναι νωρίς, διότι έπεσε νωρί και το Πάσχα. Και... Κινούμαστε ανάλογα με την εορτή του Πάσχα. Τελειώνοντας το Χριστός Ανέστη, τελειώνουμε και τα κηρύγματα. Σήμερα λοιπόν τελειώνουμε το κηρύγμα και πρώτα ο Θεός θα επανακάμψουμε, θα γυρίσουμε την περιταμέσα Οκτωβρίου, όπως γίνεται κάθε χρόνο. Τους πορέους θα δούμε, θα σας ενημερώσουμε. Εκείνο που με ενδιαφέρει είναι αυτό που κι άλλες φορές σας έχω πει, ότι η διακοπή του κηρύγματος δεν σημαίνει και διακοπή της κατηχής μα. Διακόπτουμε το κήρυγμα, αλλά όπως μας έλεγε ο το διδάσκαλός μας, πρέπει το διάστημα αυτό να κάνουμε κάτι το οποίο κάνουν τα μυρικαστικά όπως ξέρετε τα μυρικαστικά, τα πρόβατα, τα γίδια όταν τρώνε τρώνε λέμαργα και την τροφή τους την τρώνε απρόσεκτα για να πάρουν όσο το δυνατόν περισσότερη τροφή μετά όμως όταν γυρίζουν στο Ματρί, πηγαίνουν σε μια άκρη, ξαπλώνουν και έτσι τα έχει, έτσι τα έχει φτιάξει ο Κύριος λίγοι λίγη την τροφή τους την επαναφέρουν στο στόμα τους την μασάνε καλύτερα και την, στη συνέχεια την καταπίνουν όπως θα πρέπει να την καταπιούν. Έτσι μας έλεγε ο διδάσκαλος πρέπει να κάνουμε κι εμείς. Η τροφή την οποία πήρατε φέτος, όπως και κάθε χρόνο, επί 15 ολόκληρα χρόνια εδώ, ήταν πλούσια, ήταν περίπου 20-22 κηρύγματα και αυτά τα 22 κηρύγματα σίγουρα μας έδωσαν πολλή τροφή την οποία τώρα οφείλουμε να την ξαναφέρουμε στη μνήμη μας, να την αναμυρικάσουμε πνευματικά, να τη φέρουμε στη μνήμη μα να σκεφτούμε αυτά τα οποία διδάχτημεν γιατί σκοπός του κηρύγματος δεν είναι να μας απασχολήσει μια ώρα την εβδομάδα, αλλά σκοπός του κηρύγματος είναι να μας αγιάσει. Αυτό το λόγο έχει το κήρυγμα. Ερχόμαστε στον στο λόγο του Θεού για να μπούμε στον δρόμο Του ακούμε τα λόγια του Θεού για να θυμηθούμε τι έχει πει ο Κύριος και να πούμε κάποτε στο δρόμο του, στις εντολές του διότι αν βλέπετε σήμερα ότι ο κόσμος έχει χάσει τα σέστα του και πηγαίνει όπου θέλει εκείνος αυτό οφείλεται προπάντων σε δύο παράγοντες. Πρώτον μεν ότι δεν ακούγεται σωστό κήρυγμα. Ελάχιστοι είναι εκείνοι οι ιερείς και οι αρχιερείς που λένε γνήσιο και αμυγή το λόγο του Θεού. Οι περισσότεροι τον οθεύουν, τον χαλάνε. Οι περισσότεροι βάζουν στα λόγια του Χριστού, τα δικά τους τα πάθη τις δικές τους τις αμαρτιές, τις δικές τους τις αδυναμίες και σε όλα λένε δεν πειράζει. Καπνίζεις δε βαριέσαι δεν είναι τίποτα. Βάφεσαι δεν είναι τίποτα. Φοράς παντελόνια δεν είναι τίποτα. Πας στο καρναβάλι δεν είναι τίποτα. Έχεις σχέσει δεν είναι τίποτα. Χορνεύεις απατάς τη γυναίκα σου δεν είναι τίποτα. Όλα δεν είναι τίποτα. Και το κακό ποιο είναι ότι τα λένε με στόμφο λες και τα λέει ο ίδιος ο Χριστός και έτσι ο κόσμος αντί να βελτιώνεται γίνεται χειρότερος. Ο δεύτερος παράγον είναι ότι ο λαός έφυγε διότι δεν θέλει πλέον να ακολουθήσει τον Θεόν διότι ο κόσμος του πήρε τα μυαλά εγώ σας είπα και θα σας επαναλάβω κάτι είστε ευτυχείς που έρχεστε εδώ όχι διότι ήρθατε να ακούσετε εμένα αλλά διότι αυτό που ακούτε σας έχω βεβαιώσει είναι αμυγής τα ο Λόγος του Θεού. Εδώ ο Λόγος του Θεού δεν οφεύεται. Εδώ θα τον ακούσετε το Λόγο του Θεού έτσι όπως είναι και από εκεί και πέρα πηγαίνετε στα σπίτια σας και κάνετε ό,τι νομίζετε. Αλλά εδώ ο Λόγος του Θεού θα ακουστεί γνήσιος γνησιότατος, χωρίς προστίκες και χωρίς αφαιρέσει χωρίς τα δικά μου νομίζω αυτό που ακούμε σε άλλα κηρύγματα νομίζω τι νομίζεις, ποιο σε εσύ που νομίζεις σε ρώτησε ο Θεός τι νομίζεις εδώ δεν είσαι για να μου πεις τι νομίζεις εδώ είσαι για να μου πεις τι λέει ο Κύριος αυτή είναι η αποστολή του Ιεροκήρυκα ο Ιεροκήρυκας δεν είναι δάσκαλος δάσκαλος είναι μόνο ένας ο Χριστός ο Ιεροκήρυκας είναι ο φορέας του Λόγου του Θεού. Έτσι είπε ο Κύριος λίγο πριν φύγει από τον κόσμο αυτό στους μαθητές του. Θα πάτε λέει στα έθνη και θα κηρύξετε, πορευθέτες μαθητεύσατε, πάντα τα έθνη, τι θα τους κηρύξετε αφού τους βαφτίσετε λέει πρώτα, διδάσκονται σε αυτούς τη πάντα όσα εγώ, ενετιλάμιν όσα εγώ σας δίδαξα όχι ότι θέλετε εσείς θα πείτε στον κόσμο αυτά που εγώ σας είπα γιατί για την Εκκλησία μας ένας είναι ο διδάσκαλος και ο καθηγητής ο Χριστός επομένως και εσείς οφείλετε να ακούτε και να ακολουθείτε το Λόγο του Θεού και σας επαναλαμβάνω είστε τρεις ευτυχισμένοι διότι ευρεθήκατε σε αυτή εδώ τη μικρή αίθουσα που όμως ενώ είναι μικρή στο μέγεθος <coughs> κρύπτει όλες τις μεγάλες αλήθειες της πίστεώς μα. μας. Εδώ εγώ θα το ονόμαζα την αίθουσα αυτή ένα πνευματικό πανεπιστήμιο. Εδώ ακούσε εκείνα που πιστέψτε με ούτε από δεσποτάδες θα τα ακούσεις, πολύ περισσότερο δε πολύ χειρότερα μάλλον ούτε από πατριάρχη ούτε από κανέναν εδώ θα μάθεις εκείνα ακριβώς που λέει ο λόγος του Θεού και νομίζω ότι δεν διαφωνείτε διότι τόσα χρόνια που έρχεστε εδώ πιστεύω ότι η συνειδησή σας ποτέ δεν διαμαρτυρήθηκε μέσα σας ότι αυτά τα οποία ακούσατε είναι λάθος είναι τραβηγμένα είναι εκτός Ευαγγελίου Μπορεί να σας κοκουφάνηκαν, μπορεί να σας ήρθαν λίγο βαριά στο κεφάλι, μπορεί να θεωρήσατε ότι αυτά τα οποία λέμε είναι για τη σημερινή εποχή λίγο τραβηγμένα, αλλά πιστεύω ότι δεν διαφωνείτε Όχι. ότι είναι λόγος του Θεού. Και σας επαναλαμβάνω, εγώ ήρθα να πω το λόγο του Θεού. Έστω κι αν είμαστε στο 2010, έστω στο, κι αν φτάσουμε στο 5000 και στο 15000, ο Λόγος του Θεού δεν πεθαίνει. Ο Λόγος του Θεού δεν παλιώνει. Ο Λόγος του Θεού ζει και θα ζει αιώνιας και θα είναι πάντοτε καινή διαθήκη. Ξέρετε τι σημαίνει καινή. Καινή τι σημαίνει. καινούριο θα είναι. Νέο θα είναι. Δεν χρειάζεται να τον κάνω εγώ νέο. Αυτοί οι νεοτεριστές που κάνουν αυτές τις δουλειέ. Και τώρα ερχόμαστε να συνεχίσουμε στο τελευταίο μα κήρυγμα με του τοίχου 7 και 8 του 18ου κεφαλαίου των παρομοιών του Σολομόντο. Το περασμένο Σάββατο εξηγήσαμε τους τοίχους 5 και 6 και εκεί ο Λόγος του Θεού μας κόλλησε στον τοίχο διότι όπως σα είπα ο Λόγος του Θεού λέγεται για να μας προβληματίσει ακριβώς για να μας τριμώξει στον τοίχο για να μας πει την αλήθεια και να ξεβουλώσουν τα αυτιά μας. Έτσι λέει ο προφήτης της Αΐας. ο Λόγος Κυρίου λέει ανοίγει μου τα ότα ο Λόγος του Θεού μου ξεβουλώνει τα αυτιά για να Τον ακούσω. Τι μας είπε λοιπόν ο Λόγος του Θεού Προχτέ ότι θαυμάσαι πρόσωπων ασεβούς ου καλών. Ποιους θαύμασες, σε ποιου έδωσε την καρδιά σου, στους πολιτικούς, πάρτους τους πολιτικούς. Πάρ του τους πολιτικούς. Για να επαληθευτεί ο λόγος του Κυρίου. Αυτή την αφοσίωσή σου στα πρόσωπα αυτών των ασεβών την πληρώνεις τώρα και την πληρώνεις και θα την πληρώσουμε πολύ ακριβά και δεν εννοώ μόνο από οικονομικής απόψεως μιλάω και από ηθικής απόψεως καταργούν το σταυρό το καταλαβαίνετε και δεν λέω μόνο για τούτους που είναι σήμερα λέω και για εκείνους που ήταν προχτές και για τους άλλους που ήταν παραπροχτές, και για όλη αυτή τη συρφετό αυτών, όλη αυτή τη συφορά που πέρασε ποτέ από τον τόπο μας. Μη θαυμάζεις το πρόσωπο του άρχοντα. Ο άρχοντας και δυστυχώς οι σημερινοί μας άρχοντες είναι ασεβείς και θα έπρεπε προ καιρού, προ χρόνων πολλών να έχεις αποστασιοποιηθεί από δάχτους και να έχει φύγει, όπως σας το φωνάζω συνεχώς. Ναι, Τώρα ήρθε η ώρα να κλάψεις. Ναι, θα κλάψεις και από οικονομικής απόψεως τι παίρνεις, 500 ευρώ παίρνεις. Τι παίρνεις, να πάρεις λιγότερα. Εκείνοι θα τα παίρνουν τα δικά του κανονικά. 10.000, 15.000 το μήνα αυτοί. Αυτοί θα τα πάρουν κανονικά. Διότι αυτοί είναι κλέφτες. Διότι αυτοί ξέρουν και κλέβουν και σε κοροϊδεύουν. Διότι αυτά που σου κρατάνε δήθεν δεν τα κρατάνε για το κράτος τα κρατάνε για την τσέπη τους. Δεν τους κάνουν αυτά που παίρνουν, δεν θέλουν να πάρουν και εκείνα που εσύ έχεις για να σε κάνουν κάποια στιγμή να προσκυνήσεις τον αντιχριστο και να σου πούνε τι θέλει λεφτά ή αντιχριστο. Αυτό θα σου πούνε αυτό θα είναι το δίλημα μετά αύριο. Θα τα μαζέψουν όλα τα λεφτά στη τσέπη και θα σου πούνε θα φας αλλά θα προσκυνήσεις τον Αντίχριστο. δαλός δεν τρως. Φοβηθήκατε. Γιατί. Σε... Γιατί? Γιατί είστε άπιστοι γι αυτό; Γιατί τι λέει ο Χριστός. Εγώ θα σε τα Εγώ η πίστη σου δεν τους έχουμε ανάγκη ας τα πάρουν όλα και να φύγουν να ξεμαγαρίσει ο τόπος δεν τους έχουμε δεν τους θέλουμε και εδώ λέω τη δικιά μου θέληση τη δικιά μου βούληση τι είπε ο Κύριος ταΐζω τα πουλιά Ταΐζω τις μύγες, ταΐζω τα κουνούπια, ταΐζω τα σκουλίκια, εγώ τα ταΐζω. Και δεν θα ταίζω εσένα ρε λέπορε άνθρωπε. Εμείς σκολλημένοι εκεί, στα λεφτά. Και τι παίρνεις, 400 ευρώ. Άντε να φας λοιπόν με 400 ευρώ. Α σου θυμίσω κάτι, Κι αν θες πίστεψε τα λόγια του Χριστού. Αν δεν θες μην τα πιστεύω. Τι λέει εκείνος ο ήμνος που ψάλλομαι στις αρτοκλασίες, όταν έχει αρτοκλασία στην εκκλησία, τι λέει, πλούσιοι, αυτό θα το δείτε, αυτό θα το δείτε, τώρα που έρχονται αυτές οι ημέρες, οι πλούσιοι θα φτωχύνουν, αυτοί θα φτωχύνουν, και εκείνοι τι λέει παρακάτω οι δε εξητούνται στον Κύριον <κέλεσαν> μάλιστα αυτοί λοιπόν που ζητάνε από τον Θεό ο Θεός δεν πρόκειται να τους θερήσει τίποτα αν δεν το πιστεύεις ξεβαφτίσου φύγε από την Εκκλησία εάν το πιστεύεις βάλ το κεφάλι κάτω και προχώρα στον δρόμο του Θεού Δεν θα σε σώσουν τα λεφτά. Μη θαυμάζεις λοιπόν μας είπε πρόσωπο ασεβούς. Είναι ασεβής. Βλαστημάνε τον Χριστό και την Παναγία. Τους διώκουν. Παριστάνουν όταν έρχονται οι εκλογές. Παριστάνουν τον πιστό για να σου πάρουν την ψήφο. Γιατί είσαι κορόδο. Γιατί σε βλάξ. Γι' αυτό. Φύγε από αυτούς. Φύγε. Δεν του έχει καμιά ανάγκη. Είτε το ένα σέρτι, η το άλλο σέρφι, είτε το κόκκινο σέρτι, το πράσινο σέρτι, η το μπλε σέρτι, η το κίτρινο σέρτι, η το μαύρο σέρτι, η το άσπρο σέρτι, όλοι το ίδιο είναι. Λερναία ύδρα, όποιο κεφάλι και φάει, κι αν σε φάει, στο ίδιο στο μάχημα μα. Και εμεί παλεύουμε, ποιο κεφάλι θέλουμε να μα φάει. Και τσακωνόμαστε μεταξύ μα εγώ είμαι Πασό και εσύ είναι η Δημοκρατία και εγώ είμαι Κουκουέ. Το ίδιο θηρίο είναι. Το ίδιο, το ίδιο θηρίο είναι. Και βλέπετε το κατατίμα μας. Κοιτάμε ποιο κεφάλι θα μας φάει. Κοιτάμε ποιο κεφάλι θα μας φάει. Και δεν έρχεται η λογική στο κεφάλι μας και να πούμε τι κάνουμε πάμε στο Χριστό να σωθούμε όχι στο Χριστό όχι στο Χριστό όχι ποιο κεφάλι θα μας φάει θα το πληρώσουμε αυτό οι πλούσιοι και αυτοί που δεν πιστεύουν στο Χριστό θα πεινάσουν αυτοί που εξητούν τον Κύριον δεν θα ζημιωθούν σε τίποτα σηκώθηκε στο πρωί κάντε την προσευχή σου Ετοιμάσου, πήγε στη δουλεία σου, κάνε αυτό που μπορείς και ο Κύριος, τι λέω, τι λέω, για σου, για θυμίσου, πόσα χρόνια ήταν ο λαός ο Ισραηλιντικός μες στην έρημο, 42, 42 χρόνια, δουλεύανε, όχι, εζήσανε, εζήσανε, Τρώγανε, τρώγανε Ο Κύριος τους έπλαινε Δεν χρειαστήκαν ούτε νερό να πληθούν Τους κρατούσε ο Κύριος καθαρούς Μέσα στην έρημο, μέσα σε τόσο Σε τόση σκόνη, σε τόση άμμο Δεν λερανόταν <Και> Άμα διαβάσει την Παλαιά Διαθήκη Διαβάσει το Δευτερονόμιο Θα δεις εκεί που λέει ο Μωυσής Θυμηθείτε <Και> τους λέει Τα ρούχα σας δεν λιώνανε για, για, για βάλ το αυτό, 40 χρόνια να φορά τα ίδια ρούχα. Για βάλε 40 χρόνια να φορά τα ίδια ρούχα. Για βάλε, δεν λιώνουν τα δικά σου τώρα, Για βάλε, δεν λιώνουν. 40 χρόνια τους λέει τα ίδια παπούτσα φοράγατε. Αυτό που φοράγε μωρό παιδί φορά και τώρα που σε μεγάλος Ποιο το μεγάλωσε το, το, το, το παπούτσι, ποιο το μεγάλωσε. Ο κύριο το μεγάλωσε βλέπεις με τι λεπτομέρειες ασχολείται ο Κύριος Νομίζω ότι είναι άλλος ο Θεός ο τότε και άλλος σου σήμερα αλλά είπαμε δυστυχώς φύγαμε από τον Θεό και πληρώνουμε τώρα το κόστος της αμαρτίας μας αυτής και τώρα συνεχίζουμε όπως είπαμε στο στίχο 7 και στο στίχο 8 διαβάζω στόμα άφρονος συντριβεί αυτό τα δέχη αυτού παγής την ψυχή αυτού τι λέει εδώ τα λόγια του Κυρίου τι λένε Άλλη θα πάμε στους πολιτικούς. Γιατί βλέπετε ο Κύριος σήμερα μας έχει δώσει ζωντανά παραδείγματα να βλέπουμε και να παραδειγματιζόμαστε είτε θετικά είτε αρνητικά. <κοί> Τι λέει, στόμα άφρωνος <κοί> συντριβεί αυτό. Τους είδε τους πολιτικούς πως μιλάνε, τους είδε, Τους είδες, τώρα τους είδαμε στην τηλεόραση. Τους είδε. Δήθεν, οι μεν κλαίνε, δήθεν, γιατί θα πεινάσει ο λαός, αυτοί που το χαντάκωσαν το λαό. Αυτοί κάνουν, βγάλαν μαντήλια τώρα και κλαίνουν. Κορο, κοροδεύουνε, κοροδεύουνε. Κοροδεύουνε. Είδε οι άλλοι με τη θράσος, ομιλούν. Όλοι τους παίρνουνε, 15 και 20 χιλιάδες. όλοι τους. Όλοι τους παίρνουν. Αλλά βγάλουν τα μαντήλια τώρα και κλαίνουν, κλαίνε, κλαίνε σκουπίζουν τα το μάτια του. Πω, πω, πω, πω. ο λαός, ο λαός. <κυρίζει> αν ενδιαφέρεσαι για τον λαό κύριε δεν θα έπρεπε να κόψεις το μισθό του λαού να κόψεις το μισθό το δικό σου <κυρίζει> τη δικιά σου τσέπη να αδιάσεις όχι τη τσέπη του λαού <κυρίζει> αν είχε φιλότιμο <κυρίζει> αλλά δεν έχουν φιλότιμο Εσύ που κλές, εσύ που μου βγάλες μαντήλια και δίφερα ενδιαφέρεσαι για τον λαό έπρεπε να επιβάλλεις το κόμμα σου έστω. Στο κόμμα σου. Και να πεις τα λεφτά μας στη διάθεση του λαού. Εκεί να δεις διπλή μισθή. Εκεί δικηγόρη και βουλευτάδε. λεφτό χρήμα. Αλλά σας είπα αυτοί θα πεινάσουν. Εγώ δεν τους ζηλεύω. Δεν τους ζηλεύω αλλά πονάω, εγώ πονάω για σα. βλέπετε ήρθαν να σας γδάρουνε είναι η ώρα που πρέπει να προσκυνήσετε τον Αντίχριστο ήρθε η ώρα να μας γδάρουνε και θα γίνουν ακόμα χειρότερα τα πράγματα τι λέει λοιπόν στόμα άφρονος μιλάει ο άφρον Μιλάει, ανέβηκε στο έδρα τη βουλή και μιλάει. Μιλάει. Ανόητο άνθρωπος. Γιατί είναι ανόητος. Γιατί είναι ανόητος? Αφού δεν πιστεύεις στο Θεό, τι είναι. Όποιο δεν πιστεύει στο Θεό είναι βλάκα, είναι ηλίθιος είναι. Όποιο δεν έχει πίστη στο Θεό, ακούσατε κανέναν από δάφτου. Ακούσατε, πέστε μου σα παρακαλώ. Ακούσατε έναν, έναν, έναν μωρά από του 301 που να υπήρχε ένα άνθρωπο. Πραγματικά πάλι κάρι να την τυνάξη και την βουλία πάνω στον αέρα. Την, την Ένας παρουσιάστηκε να πει με τη βοήθεια του Θεού. Μπορεί. Μπορεί. Όχι. πέστε τόν μου ποιος είναι. Πέστε τόν μου ποιος είναι. Καλή. Ποια βοήθεια του Θεού. Άφρονες, άφρονες. Αλλά είδε τι λέει η Αγιαγραφή. Να την πιστεύει στην Αγιαγραφή. Να την πιστεύει στην αγεγραφία; Να την πιστεύει στην αγεγραφία; Η Αγιαγραφή δεν θα πέσει όξο ούτε, ούτε στο ελάχιστο γράμμα. Ούτε στην τελεία. Ούτε στο κόμμα δεν θα πέσει όξο. <κοί> τι λέει. Ανέβηκε στο θρόνο του εκεί πέρα και μιλάει, μιλάει ο Άφρον. Ο Άφρον και λέει βλακίε λέει. Υβρίζει την εκκλησία, θα καταργήσουμε τα σύμβολα, ε, θα κάνουμε νόμο για τους ομοφιλόφιλους τα ε, θυμόστε αυτά, τα θυμόστε; λοιπόν ε. τι λέει συντριβή αυτό μίλησε και είπε τέτοια βλάστημα πράγματα τέτοια δεν λένε τέτοια δεν λένε ε. μίλησε είπε τέτοια πράγματα συντριβή. τον περιμένει η συντριβή αυτό, για άφησε, για ανέβα πάνω στον έκτο όροφο μια πολυκατοικία, για ανέβα πάνω στον έκτο όροφο, στον έκτο, στον έβδομο, στον όρθιο, στον δέκατο, απάνω, πόσο ψηλά πάει και πάρε από εκεί ένα καρπούζι και ασπουλά πέσει κάτω. Πε μου τι θα μην Ούτε κουκούτσι και τα κουκούτσια θα σπάσουν. Και τα κουκούτσια θα σπάσουν. Ε, έτσι θα συντριβούν και αυτοί. Σκαρφάλωσαν ψηλά, σκαρφαλώνουν, σκαρφαλώνουν. Σαν τα σαλιγκάρια. Σκαρφαλώνουν, σκαρφαλών, σκαρφαλώνουν, σκαρφαλώνουν και φτάσαμε στο δέκατο όροφο. στον 10 όροφο, στο 15ο όροφο, στο 15 όροφο. Από εκεί, ε, από εκεί, Συντριβή. Καρπούζι. Θα σκάσει το καρπούζι δεν θα μείνει ούτε κουκούτσι έτσι δεν είναι το κύριος πάσο ύψον εαυτόν ταπεινωθήσετε έτσι δεν είναι σηκώνεις ψηλά τον εαυτόν εγώ είμαι κι άλλος δεν είναι εγώ είμαι εγώ είμαι ο Θεός εγώ αποφασίζω ε. μπάνκα τελείωσες τελείωσες συντριβή Σας έχω πει και πάλι, Θυμάσαι εκείνο που λέει εκεί η, η, η πράξη των Αποστόλων. Πηγαίνετε στο 12ο κεφάλαιο, σας το έχω ξαναπεί, αν έχετε, αν έχετε, αν έχετε όρεξη να μαθαίνετε πνευματικά πράγματα, πήγαινε στην, στην Καινή Διαθήκη, άνοιξε τις πράξεις των Αποστόλων, πήγε στο 12ο κεφάλαιο και θα δει εκεί στο τέλος του κεφαλαίου τι λέει. Ήταν ένας άλλος υπερφύαλος έτσι, σαν, σαν αυτούς τους εδώ, τον Καραμαλή, τον Παπαντρέου, όλους αυτούς, όλα αυτά, τα, τα, μην πω, άσε μην πω, γιατί θα κολλαστώ αύριο, θα πάω να και κολλάζουμε, και, και κολλάζουμε, και όχι τίποτα άλλο. Λοιπόν, και τι λέει εκεί, τι λέει, ανέβηκε λέει στο θρόνο του, για αυτός ο Ηρώδης ήταν, ο Ηρώδης και άρχισε και έλεγε, έλεγε, έλεγε, έλεγε, έλεγε, έλεγε, κουβέντες έλεγε, ο λαός όμως, ο λαός τον έτρεμε και επειδή τον έτρεμε ο λαός τον κολακεύανα από κάτω και λέγανε εσύ εσύ δεν είσαι βασιλιάς εσύ εσύ είσαι θεός ραδίου, εσύ είσαι θεός τι φωνή είναι αυτή, εσύ είσαι θεός είσαι θεός εσύ και το πίστεψε <Συλίκη> <σπίλυκη> <σπίλυκη> το πίστευε <Συλίκη> δεν τελειώνει εκεί η ιστορία δεν τελειώνει εκεί απέστειλε λέει ο Κύριος άγγελον εκείνη την ώρα δεν πιστεύεις, αν δεν πιστεύουν οι άπιστοι είναι δικαιωμάτους Ας κάνουν ό,τι θέλουν Αν εσύ δεν πιστεύεις, σηκωφύγε Η πόρτα είναι ανοιχτή Εγώ δεν σας έδεσα ποτέ να σας φέρω εδώ με το ζώδιο. Αν όμως πιστεύει, πίστεψέ Κατέβηκε λέει άγγελος από τον ουρανό Και επάταξεν αυτόν Του δώσε μια σφαλιάρα που ήταν όλη δικιά του αλλά ξέρει άμα φας σφαλιάρα λέει από άνθρωπο σε πονάει μονοσβέρκος σου άμα φας μια σφαλιάρα μια καρπαζά σε πονάει το κεφάλι σου άμα είναι δυνατός εκείνος αλλά άμα φας σφαλιάρα από άγγελο από άγγελο τότε τι γίνεται έβγαλε λέει το σώμα του σκουλίκια και τα σκουλίκια τον εφάγανε ζωντανό και πέθανε με το <ΣΣΣ> εκείνη τη στιγμή αυτό είναι το τέλο. Αυτή είναι η συντριβή που περιμένει όλους αυτούς οι οποίοι καβαλήσαν το καλάμι. Και γενικά σε βείς και κηρύττουν και φωνάζουν και νομίζουν ότι αυτή είναι και άλλοι δεν είναι. Τους είδατε τους άλλους τους εξωτερικούς εκείνους. εκείνους εκεί, πα, πα, πα, πα. Εκείνοι μιλάνε και λες και μιλάει ποιος ο Θεός μιλάει. Μην, μην ανησυχείς. Μην ανησυχεί. Θα είσαι έτοιμος και έτοιμη την ώρα την κέρια που θα σου το πω και που θα μας πούνε οι πατέρες του Αγίου Όρους και άλλοι πάει θα φύγουμε από δαύτους εντελώς θα φύγουμε θα τα, θα τα παρατήσουμε όλα θα τα παρατήσουμε όλα και θα αφήσουμε και τότε θα δω την πίστη και τότε ο Κύριος θα δει την πίστη των ανθρώπων που θα αφαιθούμε πλέον στο έλεος του Κυρίου Λοιπόν, στόμα άφρονος συντριβεί αυτό. Μιλάει ο άφρον, σκαρφαλόγι στο 12ο, 13ο, 15ο όροφο και από εκεί θα πέσει κάτι τώρα. Πρόσεξε. Μιλάει ο άφρονος, σκαρφαλόγι. Σκαρφαλόγι. Από εκεί θα πέσει και σου είπα, θα τσακιστεί, δεν θα μείνει τίποτα. Τίποτα δεν θα μείνει. Τα δε χίλια αυτού τα δε χίλια αυτού παγής τη ψυχή αυτού. Σε θυμίσω κάτι. Θυμάστε σε εκείνη την παραπολή που είπε ο Κύριος που λέει ένας βασιλιάς εκάλεσε τους δούλους του φεύγοντας αυτός από το βασίλειο και τους έδωσε από κάποια χρήματα στον καθένα στον, έδωσε, στον ένα έδωσε λέει πέντε τάλαντα, στον άλλο έδωσε δύο και στον άλλο έδωσε, έδωσε ένα τα θυμάστε αυτά, τα θυμάστε yeah. προσέχετε ρε τα Ευαγγέλια, προσέχετε yeah. λοιπόν yeah. και όταν γύρισε λέει ζήτησε λόγο έλα εδώ, έλα, εδώ. Yeah. έλα εσύ που πήρε τα πέντε τι τα έκανε στα πέντε τάλαντα λέει yeah. κύριε τα εργάστηκα, πήρα άλλα, κέρδισε άλλα πέντε μπράβο σου παιδί μου, έλα έβα στη βασιλεία του Θεού είσαι ελθεϊ στην χαρά του κυρίου έρχεται ο άλλο που είχε πάρει δύο λέει εσύ τι τα έκανε παιδί μου δύο κύριε λέει μου έδωσε εγώ τα εργάστηκαν και έκανα άλλα δύο μπράβο σου και εσύ έλα είσαι ελθεϊ στην χαρά του κυρίου έρχεται και ο τρίτο ο τρίτο έρχεται ο τρίτο λέει τι το έκανε εσύ σου έδωσα ένα τάλαντο τι το έκανε εσύ το τάλαντο τι το έκανε το τάλαντο αυτό λοιπόν έτρεξε πήγε έσκαψε κάτω στη γη το ξετρύπωσε από κάτω εκεί και το πήρε έτσι λασπωμένο και το, πήγε, το επήγε στο, στο βασιλιά λέει βασιλιά λέει ξέρεις εγώ είδα λέει κατάλαβα ότι εσύ είσαι παλιάνθρωπο κατάλαβα λέει ότι εσύ έβαλες εμάς να δουλεύουμε για να μας πίνεις το αίμα εγώ λοιπόν τσαντίστηκα λέει από αυτό και δεν έκανα τίποτα το πήρα το, το τάλαδο το θαύσα και τώρα πάρ' το και τελείωσες πάρ' το δικό σου και φύγε τι του είπε ο Κύριος Τι του είπε Αυτό που λέει εδώ Εκ των λόγων σου κρινώ Σε πονηρέ δούλε Έλα εδώ Τα λόγια αυτά που είπε τώρα Με αυτά τα λόγια θα σε κρίνω τώρα Έτσι είναι και εδώ Τα λέει αυτού Μιλάει ο Ασεβίστης τα χίλια αυτού λένε πολλά πολλά λένε πολλά πολλά, πολλά πολλά πολλά Τα λόγια του αυτά Τα γράφει ο Άγγελος επάνω Τα γράφει Όπως και τα δικά σου και Τα δικά μου τα γράφει ο Άγγελος Τα γράφει Και όχι μόνο ο Άγγελος Μα κάνει να τα γράφουν μόνο οι Άγγελοι Τα γράφουν και οι δαίμονες Τα, τα... τα γράφουν και οι δαίμονες και μεθαύριο θα σου πει ο Κύριος, έλα εδώ, από τα γραφτά σου, θα αξιολογηθεί. Εκ των λόγων σου κρυνόσε, που κύριε Τι είπες εκεί, τι είπες εκείνο το σπίτι που πήγες και κάθισε και πήρατε καφέ και κουτσομπολέβατε; Τι είπες από εκεί, έβρισαν τους παπάδες και γέλαγες. Εκ των λόγων σου κρυνόσε, που κύριε τι είπες εκεί, συμβούλεψες την κοπέρα να πάνα να κάνει έκδοση, εκ των λόγων σου κρίνωσε πονηρέδουλε έλα εδώ τι είπες εκεί, τι είπες εκεί, τι είπες εκεί, τι είπες εκεί Ξομολογηθείτε τα όλα αδελφοί μου μετανοήστε πραγματικά ειλικρινά γιατί αυτά που σας λέω δεν είναι παραμύθια αυτά θα μας συμβούν αλλά τότε που θα μας συμβούν θα είναι αργά για μετά θα είναι αργά για δάκρυα. Θα κλάψουμε μεν τότε, αλλά θα είναι πολύ αργά. Τα δάκρυα δεν θα βαρύνουν τότε. Τα χείλη αυτού παγίστην ψυχή αυτού. Τι είπες κύριε Παπαντρέου, τι είπες κύριε Καραμαλάκο, τι είπες κύριε Σαμαράκο, τι είπες κύριε, τι είπες κύριε. Τι είπες κύριε, έλα εδώ, από τη Βουλή σε άκουγε ο κόσμος. Σε άκουγε όλος ο κόσμος. Και είπες, θα καταργήσεις τα Σύμβολα, εμένα θα καταργήσεις θα του πει ο Κύριος, εμένα θα καταργήσεις εσύ Εσύ είναι Βρομοσκούλικο, θα καταργήσει εμένα το Θεό Εσύ θα καταργήσει εμένα ετu το λόγο σου Κρίνως Έτσι πιστεύουν ότι θα καταργήσουν το Θεό, αυτοί αυτά τα Βρομοσκούλικα, αυτά θα καταργήσουν το Θεό έτσι νομίζουν. Σας είπα, καβαλήσαν το καλάμι. Καβαλήσαν το καλάμι και, νομίζαν, και νομίζουν ότι καβαλήσαν τα σύννεφα. Εκ των λόγων σου κρυνόσε που είναι Τι είπες σελα εδώ, είπε με καταργήσει σε μένα. Έρε μαύρο που ήσουνε. Έρε μαύρο που ήσουνε. Έρε μαύρο που καταργήσει εσύ το Ευαγγέλιο, είπε εσύ, είπες εσύ είπες εσύ, εσύ ποιο είσαι εσύ ο χιλιαστής είπε να καταργήσεις το Ευαγγέλιο άρε μαύρε δεν θα σου μείνει χέρι και πόδι δεν θα σου μείνει τίποτα τίποτα δεν σου μείνει έλα εδώ τι είπες, τι είπες, τι είπες, τι είπες, τι είπες. δεν βαριέσαι και τα λέμε και εμείς δεν τα λέμε μόνο οι άρχοντες τα λέμε και εμείς ε. νηστεία στην ατομορφάτε την αμαρτία την παίρνω εγώ τι ειπε τι είσαι εσύ, θεός είσαι εσύ θεός εσύ έλα εδώ Εκ τον λόγο σου. Και εκείνη την ώρα ξέρει θα κάνει ο Κύριος. Θα βάλει το βίντεο, το δικό του βίντεο. Γιατί έχει ο Θεός βίντεο. Μην κοίτας τα βίντεο που το έχουμε εμείς εδώ πέρα. Που δεν είναι. Τίποτα δεν είναι. Τίποτα δεν είναι. Ο Κύριος έχει το δικό του βίντεο. Που είναι το τελειότατο. Δεν υπάρχει τίποτα. Σου πει έλα εδώ. Έλα εδώ. Κοίτα εκεί. Σου πατήσει το κουμπί. Κάτσι να ακούσ το στοματάκι σου το ίδιο θα λέει εκείνη την ώρα την κουβέντα το στοματάκι σου το ίδιο θα τη λέει Θυμάστε τι είπε οριστούμε, αυτό το πες εσύ εκ των λόγων σου κρινώσε πονηλαντούλη έτσι δεν είπε και στους φαρισίρους και στους γραμματείς, θυμάστε όταν τον σταυρώσανε εκεί επάνω τον σταυρώσανε λέγανε από κάτω, λέγανε λέγανε βρύζανε, αυτοί ε, θυμάστε τι λέει ο προφήτης Όψοντε ισόν εξεκέντρωσαν. Δεν τι θα πει αυτό, ε! Εσεί αυτόν που τον κεντήσατε, τον κεντήσατε, τον κεντήσατε με τη λόγχη, αυτόν εδώ, αυτόν εδώ που τον κεντήσατε με τη λόγχη, θα τον βρείτε μπροστά σα. Θα τον βρείτε μπροστά σα. Αυτό θα σα κρίνει μεθαύριο. Ιδίω τι λέει εκείνο ο ήμνος τη μεγάλη Πέμπτης ε! Τι λέει εξεδισάν με τα ηματιά μου και ενεδισάν με πορφύραν κοκκίνιν Έθηκαν επί την κεφαλή μου λέει στέφανον εξακανθών και λοιπά και Ή να συντρίψω αυτού ως σκέβη κεραμέως Αυτούς όλους εδώ που με, που με υβρίζω τώρα θα έρθει η ώρα που θα του σπάσω θα τους σπάσω τα κεφάλια θα τους συνθλίψω όπως τα κεραμίδια ο Σκέβη κραμέω. Τα δε χίλια αυτού, παγεί, πρόσεξε τι λες. Πρόσεξε που ανοίξει το σωματάκι σου και μιλάς, πρόσεξε. Σα το έχω πει χίλιε φορές, εκατομμύρια φορές σα το έχω πει. Προσέξτε τα λόγια σας, λόγια Θεούνα. Δεν θα πεις το παιδί σου στο αγώγι σου, δεν θα πεις αυτό που σε συμφέρει σένα. Θα πεις εκείνο που πρέπει. Εκείνο που είναι νόμος Θεού θα πεις. Επειδή βάφεσες εσύ δεν σημαίνει ότι θα βαφθεί και το παιδί. Όχι. Όχι παιδί μου. Δεν επιτρέπεται. Εγώ κάνω λάθος. Κάνω λάθος. Δεν επιτρέπεται αυτό που κάνω. Να μάθει το παιδί το σωστό. Και συνεχίζουμε. Στίχος 8. Ο κνηρού καταβάλει φόβος. Τους τεμπέληδες λέει εδώ, τους τεμπέληδες. Τους τρομάζει, τους καταβάλει ο φόβος της εργασίας μην του πεις του τεμπέλι να δουλέψει ο, εκεί σε θα πεθάνει θα πεθάνει, μην του πεις, μην του πεις τέτοια κουβέντα πες του ξάπλα πες του τζάμπα φαΐου πες του λεφτά και να κάθετε ή σηκωθεί από την καρέκλα του να πεθάνει θα πεθάνει εδώ όμως εννοεί και άλλον τεμπέλι υπάρχουν και τεμπέλιδε, υπάρχουν και τεμπέλιδες είναι οι για τη δουλειά. Κακός, κακή, αμαρτωλή, σίγουρα. Αλλά υπάρχει και ο τεμπέλις στα πνευματικά. Mm. Mm. <coughs> Τώρα βάλε τα κεφάλια κάτω έτσι. Έλα να μου δείξεις εκεί την προκοπή σου. Έλα να μου δείξεις εκεί στα πνευματικά τη δραστηριότητά σου. Έλα να μου δείξεις εκεί πόσες ώρες προσεύχεσαι την ημέρα μου δείξει εκεί η ελεημοσύνες κάνεις την ημέρα έλα μου δείξει εκεί πόσα προσφέρεις το συνάνθρωπο την ημέρα τι νομίζεις και αυτό το έχω ξαναπεί πολλές φορές ο Κύριος δεν θα σε δικάσει μόνο για τις αμαρτίες σου ο Κύριος θα σε δικάσει και για εκείνα που μπορούσες να κάνεις και δεν τα έκανες δηλαδή τώρα παράδειγμα μπορούσε να έρθει εδώ στο κύριο. έτσι οι πολλοί δεν ήρθανε θα δικαστούν γι' αυτό θα δικαστούν γι' αυτό θα δώσουν λόγο στο Θεό γι' αυτό <Και> θα δώσουν λόγο στο Θεό γι' αυτό μην νομίσεις εγώ σας το λέω τελευταία κυρία τελευταίο Σάββατο για να μην νομίσεις ότι σας τα λέω να σας τρομάξω να πάνε του φέρετε πάλι εδώ του χρόνου άμα θέλουν να σε έρθουν ο Κύριος θα σου ζητήσει λόγο όχι μόνο γιατί μπλαστήμησες ή γιατί έβρισες ή γιατί κακολόγησες αυτές είναι οι νεαμαρτίες. θα σου ζητήσει λόγο και για εκείνα τα καλά που μπορούσες να κάνεις και δεν τα κάνεις. Γιατί δεν πήγες εκκλησία γιατί αφού είχε ώρα την Κυριακή δεν πήγες μέχρι το νοσοκομείο να δεις κάποιον άρρωστο γιατί δεν πήγες στο άσυλο Ανιάτων να δεις κάποιον άρρωστο γιατί δεν πήγες στις φυλακές να δεις και να παρηγορήσει κάποιο φυλακισμένο <coughs> γιατί αν ήσουν εσύ εκεί μέσα θα ήθελες κάποιος να έρθει να σου σφίξει το χέρι να σου πει ένα παρηγορητικό λόγο θα ήθελες. <coughs> <coughs> θα ήθελες θα ήθελες δεν θα ήθελες <coughs> θέλεις να σε κρεβάτι ξάπλα μόνος σου και να μην μπαίνει ψυχή μέσα εκεί τι, είναι, τι είσαι ένα κούκο, δεν θεσπαρέω. Φυσικά και θέλεις. Ο κνηρού καταβάλει φόβος. Τους τεμπέλιδες τα πνευματικά θα τους πιάσει κίτρινος Τι Ξέρεις πότε? Όταν θα χτυπήσει καμπάνα και ο πει ο Κύριος έλα φεύγουμε. Τότε θα μας έρθει ξέρετε το λένε οι Άγιοι Πατέρες. Τότε λέει ο Κύριος θα σου ξαστερώσει το μυαλό να θυμηθείς την κάθε λεπτομέρεια της ζωής σου. Θα τα θυμηθείς όλα τότε. Ενώ τώρα είδες που λέμε θυμάσαι λέει εκείνονε πού που, που μερικές φορές μου λένε εμένα θυμάσαι εκεί πέρα στον... που να θυμάμαι ρε παιδιά τι μου λέτε εδώ πέρα τώρα πριν από 30-40 χρόνια που να θυμηθώ εγώ που πού, πού να τότε θα ξαστερώσει το μυαλό Άρα. τότε το μυαλό θα ξελαμπικάρει και ο Κύριος θα σταθυμίσει όλα όλα όλα με κάθε λεπτομέρεια για να μην πεις τον Θεό ξέρεις δεν θυμάμαι, δεν θυμάμαι. πως δεν θυμάσαι έλα εδώ θα σε φωτίσω εγώ να θυμηθείς και θα σου δώσει ο Κύριος φωτισμό και θα τα θυμηθείς όλα τρινος πυρετός θα μας πιάσει τότε καταβάλει φόβος Του τεμπέλιδες τα πνευματικά όταν θα έρθει η ώρα να φύγουμε θα μα πιάσει φόβος και τρόμος για να σου πει ο Κύριος για τις δουλειές σου είσαι αναμπουρκωμένος είδες, είδες τι κάνει η Κυρία για να τρέξεις στα μαγαζιά παίρνει την τσάντα πρωί πρωί άμα τη πεις πρωί πρωί σήκω πάμε στην εκκλησία Α, πα, πα, πα, πα, πα. εκκλησία ποια εκκλησία 7 η ώρα 8 η ώρα την τσάντα στον ώμο και στα μαγαζιά κάτω Είδες την προκομάρα έχει εκεί πέρα. Είδες την προκομάρα. Να πάει να κάνει οποιαδήποτε δουλειά. Ά, βιάζουμε, βιάζουμε, πρέπει να πάω. Εκεί να πας. Στην εκκλησία να μην πας. Στα πνευματικά σου να μην είσαι εντάξει. και πρόσεξε τώρα και κάτι ακόμα πέντε λεπτούλια θα τα κλέψω σήμερα τα δικαιούμαι <Και> λοιπόν ψυχέδε δε ανδρογίνων ψυχέ δε ανδρογίνων πεινά όταν ακούς ανδρόγινο το μυαλό σου μου πάει σε ένα ανδρόγινο έτσι στον ανάνδρα και μια γυναίκα. Εδώ δεν είναι αυτό. Εδώ σημαίνει κάτι άλλο το ανδρόγυνο. Ποιο είναι? Ε, ντραπείτε, βάλετε τα κεφάλια κάτω, κρυφτείτε όλοι. Ποιο είναι ο ανδρόκεινο, ποιο είναι αυτό που είναι άνδρας και κάνει τη γυναίκα. είναι οι θύλοι πρεπείς που λέγονται είναι οι ομοφιλόφιλοι είναι αυτοί που περνάνε κουνιστή και λιγιστή μην γελάτε μην γελάτε. είναι αυτοί οι οποίοι οι οποίοι κάνουνε το βαρύτερο το αισχρότερο, το χειρότερο των αμαρτημάτων εκείνο που έγινε αιτία να καταστρέψει ο Κύριος τα σόδομα και τα γόμματα αυτοί είναι οι ανδρόγινοι αυτοί οι οποίοι ο Κύριος τους έδωσε ανδρισμό και αυτοί γίνηκαν γυναίκες για να πέφτουν στην ακολασία και να πέφτουν στα χείριστα των αμαρτημάτων γιατί υπάρχουν πιο χείριστα από αυτά δεστιέται εδώ Κύριος θα πεινάσουν λέει αυτοί. Τώρα βλέπετε έγινε μόδα, μόδα έγινε εδώ. Στην Ελλάδα, στην Ελλάδα δουλειά δεν βρίσκει, άμα δεν είσαι τέτοιο. Ω, <συσίλει> oh, δεν βρίσκεις. Μου το είπε ένας, μου το είπε. Μου το είπε Ήρθε και μου λέει παπούλι, έψαχνα να διοριστώ, να διοριστώ, να διοριστώ, τίποτα, τίποτα, τίποτα. Μου είπε λοιπόν κάποιο λέει άμα δεν, δεν, δεν, δεν είσαι τέτοιο, δεν παίρνει. Και μου λέει χώρα με Θεέ μου Επήκα μέσα στην υπηρεσία κουνιστός και λιγιστός Και με πήρανε Διορίστηκα Διορίστηκα Χωρίς τίποτα άλλο <μή> Διορίστηκα Γιατί μου ο αφέντυος. Αυτός μην τον ζηλεύεις που διορίστηκε. Μην βλέπεις το παιδάκι σου που παλεύεις, παλεύεις, παλεύεις να βρει μια δουλειά και είναι άνεργο. Μην κάτσε εκεί. Μένεις εκεί. Σας είπα έχετε κάνει ένα λάθος όλοι σας. Δεν έχετε στρέψει τα μάτια των παιδιών σας προς τον Κύριο. Αυτό είναι το τραγικό σας λάθος. Άμα, άμα εμεί είμαστε πιστοί, άμα είμαστε πιστοί στον Θεό, δεν είχαμε καμία ανάγκη, θα του τα πετάγαμε όλα στα μούχα πάρτε και τα λεφτά σας, πάρτε και τα ευρώ σας πάρτε τα όλα, ξαφανιστείτε ξεμαγαρίστε μα τον τόπο, αφήστε μας θα μας ταγίσει ο Θεός, δεν κάνουμε τίποτα αλλά δεν εστρέψαμε ούτε εμείς στρέψαμε τα μάτια μας προς το Θεό ούτε τα παιδιά μας τα διδάξαμε έτσι κλαις για το παιδί σου που είναι άνεργο κλαις μην κλαις αυτό θα πεινάσει, λέει ο κύριο Ο ανδρόκινο Ο ομοφυλόφιλο αυτό θα, πει, θα πεινάσει Δεν θα πεινάσει εκείνον Μπορεί να τον βλέπει να ταλαιπωρείτε να ψάχνει έχω Ένα σωρό πνευματικό παιδί Ένα σωρό πνευματικό παιδί Έχω έρχονται, κλαίνε Δεν έχω αυτό, δεν έχω δουλειά Έχουν μπει μέσα με τα δάνεια Του έριξε όξο το χρηματιμά Τι απαταιώνε! Με, με, με τι απαταιώνε έχουμε μπλέξει Με τι απαταιώνε και του ψηφίζετε ακόμα, τους ψηφίστε τους εσείς. εκεί Πασό Νέα Δημοκρατία εκεί τρογώστε εκεί βγάλτε τα μάτια σας για τον Πασό και Νέα Δημοκρατία εκεί κλαίμε έτοιμοι να αυτοκτονήσουν μου το λέει ένα παιδί παππούλι μου λέει αν δεν σε είχα γνωρίσει αν δεν είχα έρθει για εγώ τώρα θα είχα πέσει από την άκη το όροφο κάτω τελείωσε δεν υπήρχε ελπίδα για μένα θα τελείωνα τη ζωή μου Μη φοβάσαι. Οι <Η> δε στον Κύριον Ουκ το λατωθήσονται παντόσα. Είναι Αγία Γραφή Η Αγία Γραφή δεν θα πέσει όξο Και αυτό που σας διαβάζω είναι Αγία Γραφή Οι ψυχές των ανδρογίνων θα πεινάσουν αυτοί οι Ελεηνοί, αυτοί που μπήκαν στι δουλειέ με κομπίνε, αυτοί που μπήκαν στι δουλειέ κουνιστή και λυγιστή, αυτοί οι οποίοι μπήκαν στι δουλειέ για, για, για να φάνε πέμπτο και έκτο και τρίτο και έβδομο και όγδομο όγδο μισθό, αυτοί θα πειράσουν. Πλούσιοι επτόχευσαν και πείνασαν. Αυτοί θα πειράσουν, αυτοί θα αντιστοιχήσουν. Πώ λέει η παροιμία, Ο βρεγμένο την βρεχή δεν τη φοβάται. Yeah. φοβάται. Εκείνοι θα βραχούν εκείνοι τρέμουνε την ώρα και τη στιγμή που θα πέσουν έξω τα δισεκατομμύρια τελειώνουμε εδώ αδελφοί μου και για μια ακόμα φορά και σας ευχαριστώ που έρχεστε εδώ και ακούτε το λόγο του Κυρίου και όπως σας είπα είστε τρισευτυχισμένοι διότι δεν υπάρχει ωραιότερο πράγμα να ακούς το Λόγο του Θεού και να παλεύεις να Τον τηρήσεις. Αλλά και τώρα που θα φύγετε και θα μείνετε ε, ένα σχετικά μεγάλο διάστημα τώρα πλέον θα μείνετε χωρίς κήρυγμα. Μην στενοχωρίστε. Έχετε, σας είχα δώσει κάποτε ένα DVD με κάποιες ομιλίες. Βάλτε το και αυτό να ακούτε ομιλίες. Θα σας γράψω και άλλο DVD να σας φέρω γιατί βλέπετε έχουμε και εκ των πόλεμο. Έχουμε και εκ των πόλεμο. Δεν θέλω να πω περισσότερα. Έχουμε και εκ των πόλεμο. Έχουμε και εκ των πόλεμο. Έχουμε και εκ πόλεμο. Δεν σας λέω άλλα. Ο νοόνο ήταν και ο έχουν όταν ακούει να κουέλνει. Λοιπόν, τελειώσαμε. Χριστός Ανέστη.